Του 2007, ήταν τα ρολόγια τους. Ε, τι δεν είναι NFT, Και... Τι είναι, Α, έχουμε και κροατέψει NFT. παιδιά που λάμε την εντύπλωση που έχουμε ανταπόκριση και... Ότι γίνεται live εκπομπλή. Όχι και live, Με το που πατάς του play, είναι εκεί. Εντάξει, κουμπί Καλά, δεν απλά, να τα αύριο. Απλά τα λόγια είναι 10 επεισόδιο, Είμαστε δυσάρεστη θέσεις να σας πω ότι χάσαμε δύο πολύτιμους φίλους. Χάσαμε τους αγιώτες. Φεύγουν φαντάρι. Σοάπια. Όχι ο... Ή ο Κεφίς ο και ο Βαλάντζ. Ναι, φεύγουν φαντάρι. Φαντάρι. Κάτσε εγώ αλλά... Κι εγώ έχω ένα. Θα φύγει η τρίτη. Μετά η η τρίτη. Τι λες, τι μου αφού δεύτερα παρουσιάζουν. Εντάξει, θα πάει τρίτη, τι δημιουργή. είναι αυτός, παιχνίδι. Τι μέσος να έχει, δεν Μπορεί να κάνει και εγώ λάθος. και το λάθος. Αφού σειρά πέντε δευτέρα όλοι. Ναι, σωστά. να Δευτέρα, αυτός. <σχεδίξε> πάει που θέλει <σχεδίξε> <θέλετε, σχεδίξε> Και είναι το 19ο επεισόδιο λοιπόν. Αυτό ήταν δεν κρατής δύο λεπτά. Να το παραπάνω. Ναι και θες. Πώς τη βλέπεις την άκρη έξω. 6-6 έχει κάνει. 6-6, αλλά έχει παίξει με τον Αστέα Τρίπολη, με το Ελεφανδιακό, με έχει παίξει με το Αστθηναϊκό, άραγε, πάω και... μόνο με τον Πανιόνι, με Ολυμπιακό, με κτλ. Όλα αυτά τα εχει εχει αλλά... Θα σπάσει το ρεκόρ από... το... Δείξω ποιος το έχει το ρεκόρ. Δεν ξέρω ποιος το έχει. Το εφτά, το δικό της εσπάσει. Όχι. Ο Γιωνικός το έχει το ρεκόρ. Φτάσει 7 περίοδο το 1999. 98-99 ο Τότε με φρούσο, ο Φραντζέσκο... Νομίζω έπεσε ο Φραντζέσκος σε θυμάμαι. Mm. Μπορεί και να μην έπεσε. Πουρδιοτόπουλο. Και... Όχι μάλιστα έχει φτάσει 7. Για να το σπάσει και θα κερδίσει και, και 5-0. Είχε 17-0 ε, τότε ο ρεκόρ. 17 γκολ υπέρ, 0 κατά. Οπότε πρέπει να βάλει 5-0 σε αύριο η Άγια. Και, και με σου τα βάζει πέρα, θες πει ο Ιωάννη. Θα μου σου τα αρέσει Με υψηλού βαθμούς όμως. Δηλαδή ήταν πολύ κοντά στο τέταρτο. 600 βαθμούς είχε νομίζω. Τι με ποιον παίζει επόμενο. Άγιοι ρανκλισ τώρα παίζουν. Ε, αυτό το πάει. Το επόμενο τι είναι. Το μεθ' επόμενο. Ε, ναι, ναι, μεθ' επόμενο. Μπορούμε να το δούμε μεθ'. Εντάξει, το, πέρα, το πέρα, θέμα το... είναι... <coughs> είναι να πάεις στο 8, στο 8. Εννοείται έτσι είμα να σου στο είμαι μου να το ξεφάεις. Τώρα περάσουμε. Όχι ακόμα, δεν μου Ε, αυτό. Τι αποτέλεσμα Ε, ε, ε, ε ο αλλάζει την αγωνιστική και σου λέει το επόμενο. Εντάξει <σχύ> είναι τεχνολογία, τι είναι Τι Εντάξει έχει μια μικρή κουβέντα. Εντάξει μετά παίζει με... στον <σχύ> παθηναίκο. Εντάξει, θα σε <σχύ> <σχύ> <σχ ο έχει. γενικός λοιπόν έχει το ρεκορ στα 7-7, 17 είναι τερματι. Τέλος λοιπόν. σαν η βουλίδα να κράτσεις, πώς φάνηκε. Πέντε σώρια, το καιρό ότι υπάρχει η κατάσταση στην παιδεία να αρχίσει να μην ελέγχει τα επαιτήματά του την κυβέρνηση και το πολιτική παιδείας. Άρχισε το σχολείο το ζήτημα, θα συνεχίσει τα πανεπιστήμια λογικά, θα ε, χάσουν πάλι οι καταλήψεις, πορείες, τελείως. Αυτά εντάξει, με τι... αλλά δεν είναι σίγουρα, αλλά εντάξει, είναι πολύ πιθανό να γίνει. Ε, εντάξει, εγώ πιστεύω θα γίνουν πάλι αυτά τα πράγματα, δεν ξέρω αν θα είναι στο ίδιο βαθμό. Ναι, σίγουρα δεν που έχεις εγώ δεν πιστεύω και την προτιθέω Εντάξει εγώ θα χάσω μάθημα. Okay. Λίγο αλλά θα χάσω. Να και σας θα πας ναι, εγώ πληρώνω. Ναι, αλλά εσύ είναι το πτυχιακό. Οπότε στην τελική για εσά μπορεί να μην... μπορεί να μην πιάσει. τους και πιάσει τους άλλους. Και δεν κάνανε για δύο εβδομάδες μάθημα. Τα τζεγάρι. Πήγα μετά στο βαδάρι. Καλούς πρόγραμμα εκεί πέρα. Ε, ναι, σου λέει, κάποια λύση. Γιατί πληρώνεις και λεφτά στο ε, αυτό και μάλιστα σε αυτή την κατάσταση, έχει τα ρίξει λάδες στη φωτιά το πόρισμα του... ...σ'αγγελεία το του Αίρου Πάβου, του Σανιδά, ο οποίος προτείνει την εφαρμογή των ε, καμερών στις πορείες δηλαδή να καταγράφουν οι πορείες τη στιγμή των επεισοδίων και γενικά για... <laughs> για πρόληψη και έτσι να μπορούμε να βρίσκουμε τους δράστες, να τους πιάνουμε και στον Αυτές δηλαδή των και αυτές δρόμο, δηλαδή, λένε τώρα, που και οι και κάνουν Ναι, Μπορώ δηλαδή ναι, και εγώ να πούμε, να το... το και θεωρείται έγκυρο αυτό πηγή. το στείλω σε αυτό το αυτό έχει και το θεωρείται έγκυρο. Το θέμα είναι ότι θα μπορεί ο Ναι, το καταγράψουμε. α πούμε να Άμα παίζεται ξεκινάνε ε, σημαντικά επεισόδιο, όπως π.χ. Ναι, τα τελευταία ναι, που ναι. γίνονταν και πιάσαν και την άλλη που ήταν στο Πανεπιστήμιο και τώρα λένε για ναι, άσυλο ναι, ναι. και τα σχετικά που εκεί πέφτανε μόνο όταν θα αποδώσει από εκεί δηλαδή είχε χοντρό σκηνικό. Και εκεί πέρα μέσα στο, δηλαδή ο αστυνομικός έχει κοιτάξει να τραβήξεις την κάμερα ή να κατεβάσεις λίγο τα επεισόδια. Ναι, είναι οι 100 ειδικές, η θα έχει την κάμερα και οι άλλοι πως θα είναι έξω κάπως θα γίνεις. Ύστερα, αν γίνει έτσι πως το λες εσύ... Μπορεί η ε, κάμερα να είναι αισθημένη και σε ένα όχημα πάνω. Αυτό είναι το πιο... Το πιο βολικό γιατί πέιν, σκέψω ότι έχει ένας στην κάμερα, χαλαρά από εκεί, στη δεύτερη φορά που θα ξαναγίνει αυτό κανονίζουν οι cool, και ποιετήτες εκεί, την κάμερα και τελειώνει πώς, ξέρω, Δεν χρειάζεται. Να... κάμερα μακριά, μπορεί να είσαι και μακριά. Ναι, δεν διαφθανώ. Δε δε δε Λέω απλά επειδή μου ένα-δύο-τρία πρακτικά πράγματα που βλέπω εγώ τώρα από εκεί πέρα... Ε, μπορεί να είναι αυτό αυτό που είπες Άγγελαι, με το... και εγώ που υπάρχει, ότι να, να, να Τότε, Νομίζω το η αρχή δεν ξέρω Ήπε αυτό ότι είναι το ίδιο. Και οι κάμερε αυτέ που είναι τη υκλοφορία πάντων, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο τι περίπτωση ανάγκη. Αυτό ναι, βγήκε κάποιο όμω αγγελία στο Ευπάο και λέει αυτό δεν μπορεί να γίνει, λέει, δεν μπορούμε mm. τώρα εμεί mm. να το κάνουμε αυτό πράγμα. Αυτό είναι αστείο κάτι τέτοια έλεγε τώρα σαν Τι κινήσει. Και είναι νομίζω, αστείο, Λέξει, ξέρω. λέει, αυτό το πράγμα δεν μπορεί να στήσει έτσι. Κοίταξε, εγώ από την ελληνική δεν έχω ιδέα του πότε αυτές οι κάμερες του δρόμου τουλάχιστον γράφουν. Δηλαδή έχω δει κάποια βίντεο ε, στο YouTube. Ε, δεν γράφονται! Έχουμε δει κάποια βίντεο στο YouTube που θε, θεωρητικά έχουν παρθεί από τέτοια κάμερα. Αυτές που είναι χωρίς ήχου ναι, και τέτοια. Ναι, αλλά αυτά είναι σε εθνικές οδούς και Δη τα γράφουν έξω, ναι. Δεν γράφουν αυτές οι κάμερες, είναι για την πληροφορία. Για αυτές που είναι, άμα μπαίνεις μέσα στην ηλεκτρογραμμή... Ε, Πάνω στην εγγραμματεία που είναι. Εγγραμματείας που είναι, έτσι, μισή και τα πόσο Κοίτα, είναι νομίζω είναι για εκποβισμό και καλά έχει και, τάξια, και, και μάλιστα είχα ακούσει κάπου, ότι είχαν πει ότι σε όσα κουτιά τέτοια υπάρχουν στην πόλη κάθε στιγμή μόνο 30 Λάνε είναι κάτι valid, κάτι τέτοιο Εντάξει, πάντως μπορούμε να κάτσουν Πάντως μπορούμε να Ναι, μπορούμε να για το θα γίνει μεγάλο Κοίταξε εγώ θεωρώ ότι δεν νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη να για τον πολύ απλό λόγο το ότι εγώ πιστεύω ότι η αστυνομία ξέρει ποιοι κάνουν τα επεισόδια. Δηλαδή δεν μπορεί, αυτό το θέμα του κυκλοφόρου είναι πολύ παλιό εδώ στην Ελλάδα. Κάποιοι μάλιστα στο site που το συζητούσαμε είπαν ότι είναι και μοναδικό φαινόμενο στην Ελλάδα, μόνο στην Ελλάδα συνέχεια. Ναι, δεν είναι μοναδικό. Ούτε, ούτε, εγώ, το, είναι ούτε, πάνω ούτε πάνω. εγώ το υποστηρίζω αυτό, αλλά στη δική σας ίσως να είναι μοναδική η περίπτωση. Και εν πάση περιπτώσει εγώ θεωρώ ότι τόσο καιρό η αστυνομία ξέρει από ποιοι είναι τα πράγματα, απλά για κάποιους λόγους που εγώ δεν μπορώ να ξέρω ακριβώ ποιοι είναι δεν δίνει και πολύ μεγάλη σημασία ή κάνει λίγο δοστραβά μάτια, αυτήν την άποψη. <Και, και τι πιστεύεις ότι προωθήνει αυτό το χιο μέτρο, μπορεί να μην το πρωθεί η αστυνομία, αλλά το προωθεί κάποιος άλλος, γιατί πιστεύεις ότι θέλουν να βάλουν... Καταρχάς, <Και, συστά> για να σταματήσουν να γίνονται οι πόδιες του. Καταρχάς είναι ένα πολύ καλό μέτρο, αν υποθέσουμε ότι κάποιος είναι εναντίον της πορείας, δεν το συμφέρει να γίνεται, να πει ότι α, οι πορεές είναι επικίνδυνες και δεν πρέπει να γίνον <Και, Και, συστά> <συστά> <συστά> <συστά> <συστά> Δεν είναι όλες οι πορείες ειρηνικές που έχουμε δύο πλακάτια και πάμε. Γίνονται και επεισόδια ξέρω εγώ. σου λέει αν άνοιξε κεφάλαια κανέναν, αν άνοιξε πορείας είναι επικίνδυνες. Ας μην γίνονται. Αυτό δεν είναι εύκολα. Με το καταγράψει και δεν θα το δει ο Όχι, σου λέω... Όχι, γιατί βάζω τις κάμερες σου λέω. Τι είναι, γιατί βάζω τις κάμερες είναι εκεί πέρα για άλλους λόγους. Ωχ, γιατί θέλω να τις χρησιμοποιήσω. Α, ναι, σωστό αυτό. Εφόσον ξέρουν τους κουραφούς και τώρα γιατί τους πιάσουν. Να μη συμφωνώ με αυτό το μέτρο, δεν το ξέρει. Ήπως ε, είπες το πρότεινε κάποιος... Ε... Δεν ξέρω. Το πρότεινε. Βγήκε ο Εισαγγελέα του Αλέω Πάγου και είπε αυτό το πράγμα. Ωραία. Ο Άλλος Πάγος θεωρεί ότι, ότι αυτό πρέπει να γίνεται. Δεν ξέρεις όμως αυτοί, αν είναι πίσω από Αυτούς που θέλουν να μην πιάνε οι κυκλοφόρους. Μπορεί αυτός ο να το έκανε με σωστό σκοπό. Ο... Και να θέλει ότι να πιαστούν. Ναι, ο... πρέπει να να λύσουμε λίγο τα, τα πράγματα. Έστω ότι η αστυνομία θέλει όντως να πιάσει τους κυκλοφόρους. Όπως... Μπορεί να μην του γνωρίζει. Έστω δεν του γνωρίζει. Δε, okay. Τότε αυτό το μέτρο, αν εφαρμοστεί σωστά, δηλαδή τη στιγμή των επεισόδων, μπορεί κάποιο να ενεργοποιήσει τι κάμερε ε, μακριά, φυσικά, έτσι. Ωραία. Από απόσταση. Ναι, από απόσταση. Ε, τι θα να πω τώρα. Ναι. Τη ενεργοποιεί μέσα στα επεισόδια. Μετά το βίντεο αυτό το θα χρησιμοποιήσει, θα χρησιμοποιήσει σωστά και δεν θα χρησιμοποιηθεί για άλλου λόγου. Καλά να ναι. δηλαδή. Θα κρατηθεί, κρατηθεί η στιγμή που γίνεται το έγκλημα και όχι οι παραπλούς που βρίσκονται εκεί πέρα, οι άγνωστοι έτσι ώστε να να επικεντρωθούν μόνο σε αυτό Αυτό είναι σωστό, δηλαδή να υπάρχει μια αρχή από πίσω θα ελέγχει το τι τραβάνε αυτές τις κάμερες Υπάρχει μια αρχή από πίσω, δηλαδή θα παίρνουμε τα βίντεο και αυτή η ανεξάρτητη αρχή θα είναι υπεύθυνη για τα, τα ελέγχη, να μην γίνουν τα Και ε, Καλά τώρα αυτό, μου θυμίζει λίγο... Ε, ποιος ήταν τα ελέχη αυτά τα βίντεο? Πάττω στα γαράκτικα που φτιάξαν τους ε, Zylons για να τους προστατεύουν και μετά τους πολέμησαν τα, τα δική Όχι, δική αυτά τα βίντεο ποιος θα τα πράγματα, δηλαδή να μην Απλά αυτό που θέλω να πω Χρήστο είναι ότι Έξω, δεν μπορείς έναι. με τίποτα να είσαι σίγουρος ότι αν εσύ συμμετείχεις σε μια πορεία, το βίντεο που υπάρχει και ήσουν μέσα. Έμεινε μόνο στο, στη σκηνή που έγινε <σχεστή> η δηλαδή αγκία και δεν το λέω. κράτησαν. Για αυτό σου λέω ανεξάρτητα έχει να είναι ελεύθερης. Και πώς θες σίγουρας να είναι ελεύθερης. Πάω εγώ στην Φάλλες, εγώ, εγώ, πήγω, αυτοί, αρχή που είναι άκυρα. Ναι, σας είναι υπόλογη αυτή η αρχή. Παγω στην αρχή που είναι άκυρα και το λαβώνω. Τι του λέω, θα κάνει αυτό. Εντάξει, εντάξει τώρα... Πρέπει να αποκαλυφθεί για να σου πει. Εντάξει, οτιδήποτε πρέπει να αποκαλυφθεί για να σου πει. Συμφωνώ, αυτό λέω. Πάλι θα υπάρχει αυτό το... Είναι όντω έτσι. Εγώ νομίζω ότι είναι... Ότι πολύ εύκολα, ακόμα και δικλείδες ασφαλείας να υπάρχει, πολύ εύκολα θα... ...θε να μπορείτε να το επεκτείνετε για να χρησιμοποιείτε γενικά σε κάθε πορεία και όχι μόνο στην συγκεκριμένη περίπτωση. Ή και να χρησιμοποιείτε για άλλους λόγους, αυτός, αυτός και αυτός. στην Συγκέντρωσης, Οπότε, εγώ. ξέρω εγώ... ...μ' δεν σκέφτομαι ότι γίνεται μια συγκέντρωση για ένα πολιτικό κόμμα για παράδειγμα που θέλει να κάνει μια ομιλία στην εσωτερική. Μπορεί να το χρησιμοποιήσει και εκεί μετά. Σους πει, άγιανε κάποιοι στο βάσο και το τραβήξανε. Δεν ξέρω. Δεν αυτό. Το άλλο είναι ότι το βίντεο πολύ εύκολα μοντάρετε. Οπότε εγώ έχω yeah. ένα στο μάτι Δεν έχει κάνει κάτι πολύ μεπτό, Αλλά το αλλάζω λίγο Το βίντεο Κοίτα. Και Μετά έχει κάνει κάτι μεπτό. Είσαι ότι αυτά μπορούν να Να τα αποφύγω με μια ανεξάρτητη αρχή Όπως το λένε και το επαναλαμβάνω Η οποία θα τα ελέγχει όλα Θα είναι ξέρω θα εγώ Θα υπάρχουν δικηγόροι Μέσα θα υπάρχουν άτομα που ξέρουν από επεξεργασία βίντεο Επιστήματα στα okay. πάντα Τιδήποτε okay. Έρχεται λοιπόν Έστω το γίνεται αυτό mm -hmm. και το λένε ρε παιδί είναι ότι αυτό είναι μια καλή λύση Έχετε λοιπόν ένας άκουγα ένα, νομίζω σε αγγελία στο αεροϋπάβου και λέει κανείς δεν είναι πάνω από δικαιοσύνη, mm -hmm. καμία ανεξάρτητη αρχή Α, δηλαδή, Όταν το ακούς αυτό το πράγμα λες Ήταν αντίθετος στο να δημιουργηθεί αυτή η ανεξάρτητη αρχή ναι. δηλαδή Όχι εντάξει δεν σε αφήνω σε ένα μόνο σου πούμε Αυτός δηλαδή το πρότεινε αλλά να μην υπάρχει κάποιος μου το ελέγχει ναι, υπάρχει.. Δηλαδή θα χαθεί μέσα στα συστήματα της δικαιοσύνης Οι ευθύνες θα, θα μοιραστούν στα, στα ναι. γραφεία και στους τυλούς των στο δική του Μετά κόρα. θα είναι πολύ σκοτεινό όντως αυτό. Και ένα τελευταίο πόνο είναι ότι... Ωραία έχω... τελευταίο, έχω <laughs> δει <τελευταίο πόνο. laughs> Πώς ε, κρίνουμε ότι τώρα ξεκίνησε την επεισόδια Αυτό με να ανοίξουμε την κάμερα Σε αυτό σου το Δηλαδή όμως θα σκοτειξουμε και να ξεκίνησε ο χαμός κρυλπάκι πέρα και... Πάλι όμω είναι στη κρίση αυτού μου του ότι θεωρείται επισόδη και ότι όχι. Κοιτάξει, εδώ ίσω να κάνει και δεν λέξουν μετά μολότι, αλλά δοί σου να το κάνουμε όπω στρατό που έχει α πούμε κάποιες καταστάσεις. έχουν κάποιε κωδικέ ονομασίε και όταν περάσεις σε αυτό, ξέρει πω περιγράφει αυτή η κατάσταση, ε. ε, πατάσει με κάποιο μπίπερ, ας πούμε, και ενεργοποιεί όλου και. Ε, εντάξει είναι στην κρίση ε. του εθνικού, αλλά κάποιο να γίνει και αυτό, δεν μπορείς να μην το κάνεις καθόλου. Τώρα όσον αφορά αυτό που έχει πει ότι μπορούν να ξέρουν στην οκ, έστω την περίπτωση που σα ξέρουν. Mm -hmm. Τι να γίνει αυτό πράγματα. Υπάρχει αυτό που πάει για λες, ο Δηλαδή εσύ που θα πας στην πορεία, θα σε καταγράψεις κάμερα, ωραία καλά, θα σε ανοίξει ένα φάκελο Είναι και έτσι. όποτε γίνεται κάτι θα χτυπάει την πόρτα σου. Αυτή και δηλαδή. θα λέει, ας πούμε, και όχι μόνο για την πορεία, γενικά ρε παιδί, να σε ξαναδείς άλλη πορεία, μπορεί αυτό... να είσαι ουσιαστικά φακελωμένος και θα σε ξέρουν και σε περίπτωση που κάνεις κάτι όντως, α πούμε, ή κατά λάθος ή επειδή μου γύρεις εγκληματίας, σου σου και όλα ναι απλά εγώ σε αυτό το διαφανώ μόνο στο σημείο του ότι επειδή συμμετείχε μια φορία που έγινε ένα επεισόδιο, χωρί να τα κάνω εγώ, τα επεισόδια, όχι, εσύ είσαι εφαγγελμένο, δεν σήμερα θα σε πειράψω. Όχι, κάτι σα πω, ότι μπορούν να έρχονται και να μου χτυπάουν την πόρτα. Δεν μπορούν, μέχρι σου εγώ να έχω ποινικό μικρό ερωμένο. Αλλιώ είναι παραβίαση των ανθρώπιν, των δικαιωμάτων όμω απόλυτο. Όμω χτίζουν την πόρτα, δεν μπορούν να... να σε μπουν για μάρτυρα. Τι είναι διαμάρτυρα. Θα πάω σαν Μάρτισ και. Αυτό. Ναι, σκέψη όμω ότι είσαι εφαγγελμένο πια, σε ξέρουν. Αυτό είναι παραβίαση προσωπικών δομένων. Πάλι μπορείς να πεις ότι πώς πως εμένας σαν μάρτυρα αν ή. δεν ήταν εκεί ο αστυνομικός. Ξέρω ή, ήσουν δίπλα, έρωσες το βίντεο α πούμε. Ήσουν δίπλα... Άμα χρησιμοποιήσουν ως... Ε... Δεν έχει σημασία, αφού σουν εκεί πέρα και το πώς το βρήκανε είναι oh, ο δεν που είναι είναι που το είπε ο Τάσος, ξέρω, δεν, δεν, δεν είναι δεν έπινε, αυτό. Πίσω Όχι, πίσω αυτό. αυτό. Όχι, αυτό, αυτό, αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι και με μου γιατί με έπιασε εκεί και μου λέει έλεσα άσυλος Αν έρθει ένας άσυλος και μου πει ίσως την πορεία, πώς το ξέρεις από βίντεο, εκεί μπορώ να, να επικαλεστώ ότι παραβιάζω τα ανθρώπινα δικαιώματά μου. Την... Ε, τη μυστικότητα του που είμαι κάθε ώρα. Δηλαδή, αν είναι έτσι τι, εγώ θα προχωράω στον δρόμο και επειδή είμαι στο απέναντι δρόμο που και επεισόδια ξαφνικά εγώ πάω σαν μάρτυρας, πώς το έχεις άλλο, σα εκεί. είναι κατά Εγαλωστεί. Πρέπει να υπάρχει έλεγχο, σοβαρό έλεγχο και έλεγχο διαφανής. Και τουλάχιστον να πείσουν τον πολίτη ότι υπάρχει έλεγχο, ναι. Θεωρώ. Εδώ άκουσα ότι μπορεί να πάει το βίντεο και δημιουργάφο, α πούμε, παιδιά. Εντάξει, τώρα να το πάει στο βίντεο, μετά. Δημ... Οι δημισογράφοι. Οι δημισογράφοι. πάντα φροντίζουμε να λέγουν κάποιε νομίζει για να μπορούν Εδώ, να δουλεύουν. Να σου δώσω έχει τραβήξει το δικό του βίντεο, δεν υπάρχει. Αύκολου, φτάσει. Γιατί αυτό μιλάμε για την ενεργοποιητική ταυτότητα, έτσι λέει στον Στμικώς. Δεν είναι άλλος πράγμα, ας πούμε. Πάντως είναι πολύ σοβαρό είναι... το θέμα είναι... και θα σηκώσει αντιδράσεις. και θα είναι και ένα επιχείρημα, α πούμε, των, και της αριστερής αντιπολίτες, και άλλων ε, αρχών και παραγόντων, και φοιτητών, που πάω σε εκεί, ας πούμε. Πάντως εγώ πιστεύω... Είσομαι... και ένα, ένα δίκιο σε αυτό το πράγμα, αλλά... Εγώ πιστεύω ότι άμα γίνει, ε, δεν θα γίνει για τον λόγο για τον οποίο λένε ότι θα γίνει. Δηλαδή αν τελικά εφαρμοστεί δεν θα είναι για να πιάσουν ναι, τους πληροφόρους. Θα είναι για άλλους λόγους. Ε, ε, ναι, θα είναι. Ε. Αυτό πιστεύω εγώ. Ε. Γιατί ε, κατά τη γνώμη μου μπορούν να τους βρουν και με άλλα μέσα. Τους εμπέτιους. Στους ε, ξέρουν κι άλλα, σίγουρα. Αυτό. Όσο σίγουρο μπορεί να είναι. Τέλος πάντων. Μπορούμε να τους σχολιάσουμε και εν καιρό ξανά άμα παίρνουν κάποια εξέλιξη είδους ότι θα μπορούσε να είναι. Ας δούμε μια πορεία και να μας πάει η κάρτα. Ποιος είναι το λήφτο. Μπορούμε να δημιουργήσουμε και μέναν <laughs> <Ψήνουμε. laughs> Και όταν αφούμε ανοίγουμε στους φίλτερ και <laughs> κάνουμε το <τη> τεστ <laughs> <laughs> Κάμε διαφήμιση κιόλας <laughs> εκείνα να δεις διαφήμιση Αυτό Τέλος Δεν παρακολουθείτε καθόλου τις εξελίξεις με τις εσωτερικές του του τώρα με τις επερχόμενες εκλογές ε, Ναι, εγώ, σε παρακολουθώ, εγώ τουλάχιστον Συμπέροντας μπορώ Ή και εγώ παρακολουθώ Γιατί το θέτει, γιατί χτες έβλεπα τις ομιλίες που είχε, στην λόγες κάποιες Στην εθνική συνδιάσκληψη Ναι, στην νέ, τίχε, yeah, και yeah. μιλούσαν όλοι Όλα τα μέλη, α πούμε, και παρακολούθησα 2-3 φορέ όλους Για τι ε, σήμερα, σήμερα θα μιλήσει. Παρακολούθησα χθε τον Βενιζέλο, που οποίο πάρα πολύ ωραίο κιόλα. Έχει την ώρα, λογικό Δεν διαφωνώ. Απλά χωρίς. Είχομαι... το προβολή, 3 που μιλούσε. μιλούσε, ώρα που Εντάξει, <σκορίς> να <σκορίς> να και μετά και τον που πήρε ψηλοδέτερη στάση αυτός Και τι σου έκανε, δεν είναι γλωσσύντας, όχι σημαντικά Εντάξει, όχι, πέραμε. Κοίταξε... ακούμε ότι έχουμε τις εκλογές σε 8 μέρες στι έντερες, δεν είναι στι έντερες, στις έντερες καλύτερα να γιατί δεν είναι και live Ναι, ειναι semi-live Και για μέσα Και γενικά η που έχω είναι ότι Εντάξει, αυτό που λένε χωρίστηκε σε δύο στρατόπεδα, μάλλον ισχύει μέσα του κόμμα. Ναι. Και μάλιστα παρατήρησα και στα μεγάλα πλάνα που έπαιρνε, ότι ήταν και καθισμένοι έτσι, δηλαδή ήταν από εκεί του Παπανδρέου, από εκεί του το Βενιζέα, μια μερία του Παπανδρέου και από άλλη το άλλη Τώρα από εκεί και πέρα, ε, όσον αφορά τις θέσεις του Βενιζέα που άκουσα, γιατί η Παπανδρέου δεν άκουσα να μιλάει, που δεν μπορώ να πω, ε, εντάξει, Κατά τη γνώμη μου, yeah. Βρίχνκ κάνει πολύ μεγάλη πείθυση για πέννες από mm -hmm. και αυτό μπορεί να του βγήξει κακό Γιατί ό,τι και είναι ο Παπανδρέος, όσο και αν επαρκείς να είναι, αν είναι Μιζού πει κανένας πολιτικός, δεν είναι αυτός που χάνει Αυτή Γενικότερα το κλίμα του ήταν, ε, ξέρεις, ότι ας προσθέσουμε να διορθώσουμε τα λάθη του παρελθόντος αλλάζοντας σε ηγέτη, αλλά με πλάγιο τρόπο Κα... Αγώ αυτό κατάλαβα που δεν είμαι κιόλα. Εντάξει, μπορεί να το έθεσε αυτό σε έναν αριθμό για διαρθρωσή του. Ναι, τώρα. αλλά ε, πολλές μορφές πετούσε και τις πετούσε είναι με ναι, συχνότητα. Ναι, έχω ακούσει τον μιλάει. Ε, αλλά αυτό μπορεί να βγήκε σε κακό. Γιατί ε, γενικότερα ακούγοντας και σε ειδήσεις και τέτοιε δηλώσεις ε, και, άλλων, και, και άλλων μελών του Πασόκ αλλά και μέλη άλλων κομμάτων δείχνει μια συμπάθεια προς τον Παντρέο ως, ως, ως τον διάδοχο α πούμε του του μεγάλου ο Πανδρέου και... βάζει περιπτώσει, εντάξει, ακόμα κι εγώ που σαν πολιτικό τον αντιπαθώ τον Πανδρέο προσωπικά δεν μπορώ να πω ότι ισχύουν σε μεγάλο βαθμό με αυτά που λέει Βενζέρος. δεν είναι τόσο πολύ ανεπαρκής σαν πολιτικός και ούτε, και ούτε θεωρώ ότι ο Βενιζέρος είναι πολύ καλύτερος από τον Πανδρέο ίσως να είναι λίγο καλύτερος ως προς το ότι καταλαβαίνεις αυτά που λέει και έχει έναν τρόπο να τα λέει ώστε αν όχι να σε πείθει, να σε κάνει να κατανοείς αυτό που θέλει να πει, αλλά κατά τα άλλα δεν νομίζω ότι είναι τόσο πολύ καλή από τον Ανδρέα. Ειλικρίνεις μόνο το επικοινωνιακό επίπεδο. Ειλικρίνεις με βάση τις πολιτικές ιδέες που... Κυρίως που ναι, που κυρίως ναι. Γιατί είναι το... στον επικοινωνιακό τομέα ήταν αυτός τον οποίος πάρα πολύ από τον Ανδρέα και δεν πρόκειται ποτέ να τον ακολουθήσει για αυτόν τον λόγο. Γιατί αν δεν μπορεί να σε εμένα που με έλεινες, πώς θα πεις τον άλλον στο εξωτερικό, έτσι, σε επικοινωνιακό επίπεδο και πρέπει να κάνει εξωτική πολιτική και εσωτερική και όλα αυτά. Θα φέσω κάποια ερωτήματα. Ναι, ναι, η θέση είναι... Εσύ αν ήσουνε, φίλος, θες, μέλος... Ε, όχι, βουλευτής του πασόλου, ας πούμε, τέλος πάντων... Θα ήθελες ε, έναν αρχηγό ο οποίος ε, έχει χάσει δύο φορές. Μήπως σου πω και παραπάνω. Εντάξει, αν βάλουμε και τις άλλες εκλογές. Ωραία, μία. Όχι, ε, ενδεχομένως όχι. Ωραία, το κρατάμε αυτό. Ε, μετά, πας και λες, ας πούμε, ότι... Ωραία, τι φταίει που χάσαμε, yeah. θα το ψωστό να αναλύσεις, τι φταίει. Σωστό, σωστό. Δηλαδή, ναι, μεν, με αυτό το αναρχικό χάσαμε, αλλά μπορεί μέσα από μία ολική ρε, παιδε, παραφορά και αναδιοργάνηση του ΠΑΣΟΚ με τον ίδιο αναρχικό να κερδίσουμε, mm. λέζε, παιδί, υπάρχει μία άποψη. Σωστό. Τώρα, ένα άλλο ερώτημα, σε πειράζει που βένει ζέλος, θα σε πείραζε μάλλον που βένει ζέλος. Mm -hmm. Τι ρε. Είχα <laughs> πάει <Καπάκι>, πέμπερ πολλές εδώ πέρα ε, φαίνεται ότι αναζητάει τόσο πολύ την εξουσία, όχι την εξουσία σαν πρόσωπο, δηλαδή φαίνεται ότι θέλει να είναι η, α, ε, πώς να το πω, η κορυφή κάποιων πραγμάτων α, σε πειράζει αυτό το πράγμα, το πω, δείχνει πάρα πολύ Θα σου πω γιατί με πειράζει, με πειράζει θα σου πω γιατί με πειράζει <laughs> Γιατί εγώ έτυχε... Ναι, δεν πειράζει... Ε, ναι. okay. Όχι, γιατί με πειράζει για άλλον λόγο που λες εσύ είναι τελείως προσωπικός ο λόγος. Απλά επειδή έτυχε να, το, να πάω σε μια ομιλία που είχε πριν τις εκλογές, τις οποίες έχασε το Πασόκ. Και ήταν κάπως σαν συγκέντρωση α πούμε φίλων του Πασόκ, απλά εγώ λόγω κάποιους να του πήγα, να το παρακολουθήσω. Και εκεί ήμασταν λίγα άτομα, ήμασταν καμιά τρενταριά άτομα, τα οποία θέταμε και ερωτήματα. Οπότε τα πρώτα ερωτήματα που τέθηκαν από α πούμε πιο σκληρό πυρήνα, των φίλων μελών, όπως ήταν ε, γιατί είμαστε τόσο πείστοι στις ή γιατί έχουμε μια διαφορά πού μπορεί να οφείλεται αυτό μήπως φταίει από από Ανδρέου είχαμε πει τότε ε, ευθέως ρε παιδί μου και η απάντησή του ήταν ε, σε καμία περίπτωση δεν φταίει ο πολιτικός ορχηγός αλλά ε, πλάγιες ενέργειες που γίνονται κατά αυτού εγώ είμαι κατά τους 100% μαζί του σε ό,τι κι αν κάνει γιατί δεν είναι ώρα τώρα να μ' αχαιρώνουμε τους όπου το ένα στον άλλο και να επιζητούμε α πούμε αλλαγές ε, ε, χωρίς να υπάρχει λόγος να γίνουν. Μετά αμέσως τις εκλογές, μία-δύο μέρες, δεν θυμάμαι που τον είχα ακούσει να μιλάει, έρχεται και λέει τα ακριβώς αντίθετα. Υπάρχει ανεπάρκεια, okay. γι' αυτό α, χάσαμε... Ως ε, όλα αυτά. λόγος, εσύς το αντίθετο που ότι ε, έχει ευθύνη ο πολιτικός αρχηγός. Όλα τα άλλα τα υποστηρίζει και τώρα. Δηλαδή ότι... Εντάξει για τους πολλομευτές, ας πούμε, δεν, δεν το έθεσα ακριβώς έτσι Είπε παιδί μου ότι έγιναν και λάθη, έχουμε κάνει και λάθη Και για το άλλο που είπες ότι ήταν μαζί του, το υποστήριζαν και, ε, ε, το και τώρα Ήταν και πριν τις εκλογές μας Τώρα όραμα δεν είναι, αυτό σου λέω Τώρα δεν είναι, τώρα είναι σε έθεσα σε μια διαδικασία ψωφορίας Και έχει επιδηλώσει ότι αν πάλι βγει ο πανδρέου... Που θα συνεχίσει να είναι με όποιο όλο του ζητήσει αυτό. Καλά, αυτό ήταν και όπω σα είπα, αλλά ελπίζω να... να είναι. Αυτό το βλέπω λίγο είναι... σαν δικλείδα ασφαλεία πάντω το κυβέρνηση. Εγώ έργομαι. δεν το βλέπω πάντω σε μια διαφορετική δήλωση που λέει, αυτή πριν τι εκλογέ και διαφορετική αυτή που μετά. Η σκέφτομαι ότι μετά έχει πλέον και κάτι εντός το στήριξει. Δεν σε το αποτέλεσμα που είχαμε με την τακτική που ακολουθήσαμε και πριν και είναι αυτή η λύση που για το αλλάξουμε. Μπορείς να πω είναι τελειστόν επιθετικό Ναι αλλά Δεν βλέπω okay. καμία διαφορά, ούτε πισόπλατα λέει τύπλα τώρα το έχει πίσω με και ανοιχτά κτλ Ούτε Εγώ αν κρίνω την πολιτική πορεία των δύο αυτών ψηφίων <σχυ> Αχα Μπορώ να πω ότι ε, Νέμερο που ο Ανδρέο έκανε λάθη Κάνε σοβαρά λάθη Στα οποία δεν φταίει αυτός Δηλαδή δεν φταίει ο ίδιος από τον Ανδρέου. Αλλά Όταν λέμε υπονομευτές, εδώ πιστεύω ότι Και οι και αυτοί που το συμβούλευαν, είναι και αυτοί υπεύθυνοι. Και είναι περισσότεροι υπεύθυνοι... Μάλλον έτσι. Όχι, oh, δεν μπορούσαμε δε να πούμε κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει θέμα υπονόμησης. Αυτό το... θέλω να αυτό λέω. Τώρα αν υπήρχε θέμα υπονόμησης στον κύριο Βενζέλο πέλεγγα για το 2016 είπε ότι εγώ είμαι αντίθετος... Δηλαδή εγώ εκφράζω μια αντίθεση με το πασόφ... Ε, δεν νομίζω. Εντάξει. <σθέν> <σθέν> <σθέν> ναι. Όχι. Εγώ πάντως μένω σε αυτό που λέω και θεωρώ ότι έχω ένα δίκιο γιατί... Είναι και άλλες δηλώσεις, δηλαδή άκουγα χτες που έλεγε πούμε, για την ανάγκη ε, αναδόμησης του, του κόμματος με νέα στελέχη που θα πάντως κοιτάλει και θα αφήσουν πίσω παλιά, που ενδεχομένως να είναι και ανεπαρκή πλέον ή να είναι παλαιομωδίτικα ας πούμε. Εντάξει αυτό όμως, ποιους πανετές και είδατε. Πάλι στην ε, κουβέντα που έχει κάνει τότε, έλεγε ότι το προσόκο μπορεί να στηρίζεται στα έμπειρα παλιά στελέχη που έχει και μαζί με τη βοήθεια των νέων που έρχονται αργότερα Ωραία. και κάποια στιγμή θα πάρουν τις θέσεις, ναι, θα πάρουν τα και Πάλι αυτό. είναι. Μην τα συγκρίνεις ότι τα... Κάτσε. Δεύτε. Ο Βενιζέλος έχει δηλώσει ότι θα πάρει ό,τι μπορεί από τον καθένα. Αν είναι αφιγός, δηλαδή θα, θα συζητήσουμε τους πάντες και θα δει τι μπορεί να κερδίσει από τον καθένα. Ωραία. Δεν θέλει να ρίξει κανέναν. Έτσι, έτσι λέει τώρα. Δεν Ωραία. ξέρω τι θα κάνει Ωραία. μετά. Κάτσε. Οπότε αυτό που μες είπες δεν... Δημός, δεν ξέρω πώς το να φέρετε στα ίδια άτομα, έτσι. Δηλαδή τα παλιά NBA δεν σημαίνει είναι τα, τα παλιά νεπαρκή που τώρα Ή δεν να Που ή Σίγουρα σίμουρα... να σε αυτά γιατί ίσως εγώ το κλίμα του Τη μία φορά αυτό που θέλω να πω ρε παιδί μου Και μάλλον δεν μπορεί να καταλάβει Δεν ήστανε και για το Το κλίμα τότε ήταν, ε, Έχουμε τη βάση που μπορούμε να πατήσουμε και να βγούμε πρώτοι, γιατί ακόμα έχουν αυτοί που είναι πάντων τώρα, στις αρχηγικές θέσεις, μπορούν να το κάνουν, προεκλογικά και το εστέρολος μιλάει για την πλήρη αναδιοργάνωση το κατάλογα εγώ Έχει λογική, πολιτική λογική Εντάξει, μπορεί, απλά εγώ σου λέω ότι ένα πολιτικό κάποιο κόμματος δεν μ' αρέσει, αν θέλει στην αισθητική μου, να αλλάζει άρδυν γιατί ακριβώς Μπορεί να μην θέλει να εξυπηρετήσεις προσωπική σκοπιμότητα να βγει αρχηγός. Είσαι ικανό άνθρωπο, δεν θες πολιτικά ικανό. Ακριβώς. Αφιβώς. Αφιβώς. Ακριβώς. Ε, άμα θες να μπλέξεις για πράγματα, μαζί σου συμφωνείς με πολλά πράγματα. Απλώς όταν μιλάω για πολιτική υπάρχουν άλλοι κανόνες, άλλοι όροι, άλλη επικοινωνίας. Ναι, πηγαίνουν απλά πηγαίνουν λέω δηλαδή ότι εγώ σαν μέλος του κόμματος αν ήμουνα, ναι. δεν πρόκειται ποτέ να υποστηρίξω ένα τέτοιον άνθρωπο. Γιατί η ηθικά δεν μου φαίνεται σωστό αυτό που κάνει. Όχι ηθικά, ε, λάθος λέξης. Ε? Συνεχε, ναι, δεν διάφονα, απλά στείχε. σου λέω ότι δεν πρόκειται να τον υποστήριζα, όχι γιατί ηθικά είναι ναι. λάθος, σαν ε, στρατηγική δεν την κρίνω ως ορθή αυτό. Τώρα είναι προσωπική άψη, όμως δεν, δεν σημαίνει ότι... Θα στείξω αυτό να... λέει για τον Πανδρέο. Λέμε, είναι ένας πολιτικός όπως έχει εμπειρίες. Έχει mm. κάνει πολλά χρόνια στην κυβέρνηση και έως το συνείδη. Τώρα, ε, αν είναι ικανός πιστεύω ότι έχει αποδείξει. Το Πανδρέο. Σαν πολιτικός. Σαν, ηγέτη, την σαν ηγέτης κόμματος, Α. αν είναι ικανός ή υπάρχει κρίση, πρέπει να τον Green Ladies. Και σαν βουλευτής. Όχι, απλά λέω, αν το εννοείς πριν γίνει αρχηγός, γιατί πάλι ήταν στην πολιτική. Πριν, πριν σε διάφορες πριν. θέσεις, που το είχαμε δει και σε Σαν υπουργός και σε τέτοια πράγματα, ναι. Αυτό, σαν αρχηγός, πιστεύω ότι ναι με πήρε ένα κόμμα το οποίο ήταν διάλυση αλλά όταν έχεις μπροστά σου τέτοια πράγματα, κάνεις και βαθιές το μέσο. Κάτι που δεν έκανε. Δεν έκανε βαθύς στο μέσο. Σε αυτό θα συμφωνήσω. Τι σημαίνει βαθύς στο μέσο Σημαίνει ότι θα τραβήξει μερικά αυτάκια. Και είπε είπε τώρα και λέει ναι ήμουν λάθος αυτό. Έπρεπε να τραβήξω μερικά αυτάκια παραπάνω ας πούμε. Να είμαι πιο σκληρός. Τώρα είναι αργά. Να το τραγούδσω κιόλα. Ε... τώρα. το Βενιζέλα. Όσο αφορά το ιζέω, το πρόβλημα του που ακούω εγώ τα έχει συμφέρη είναι ότι είναι πολύ εγωιστής. Πάντοτε στη συνέχεια τη Κίλία 15 και δεν το βιβλίο. Ήταν πολύ απλά τα φαγητά, αλλά ήταν. Είναι πολύ εγωιστής στο λόγο του, δηλαδή μέσα στο λόγο του, θέλει να διαφημίσει τον εαυτό του. Αυτός με ένα ενοχλή του με έναν ενοχλή. Αυτό μπορεί να ενοχλεί κάποιο αλλά που πιστεύω ότι είναι. Ε, συστατικό για να σωστό ηγέτη. Και εντάξει μην, μην τα λάθος με το ένας δημοκρατικός νάνθρωπος δεν είναι, ξέρω εγώ να πάρω το κόμμα και να τα διαλύσω όλα. Μα εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο. Όχι δεν σου λέω αυτό. Α, αυτό μπορεί να φαίνεται όμως από τις δηλώσεις του ή το, το τρόπου ομιλίας, συμφωνώ, αλλά... ναι είμαι σίγουρος και η πράξη του μετά θα είναι... Ναι, αν πρέπει Ας πούμε, μιλάμε τώρα, ας πούμε, ας πούμε, ας πούμε, ας πούμε, α πούμε, α πούμε, α πούμε, α πούμε, α πούμε, α πούμε, α πούμε, α το yeah. κάνει μπροστά, μη γι Υπήρχε είχε... τερά, ναι, υποστήριξη με κίνηση εδώ που δεν φαίνεται. Πάμε. <Σε Φ» Σε Άδια> γιατί τρεβάει και μην Όχι, μπορούμε να βάζουμε 25 και 15. Ναι, αυτό ναι. εδώ. <Σε> ναι, ναι. Ή φωτογραφίες φωτογραφίε σχεδόν. Και τώρα, άμα πρέπει να βγει ο Βενιζέλος, ο πρόεδρος α πούμε. Γιατί, μάλλον πρέπει να βγει ο πρόεδρο. Άλλωστε, θεωρεί ότι πρέπει να βγει. Λέω, γιατί πρέπει να βγει ο πρόεδρο ο Βενιζέλος. Εγώ που εντάξει, με τον Βενιζέλο πάνω πάω πάλι περισσότερο δηλαδή. Γιατί, γιατί άλλος είναι... <laughs> Τ'αχνω <έχουμε> πει Ποιος <laughs> θα <laughs> Πιστεύω ότι πρέπει να πάρει την ευκαιρία Όχι <laughs> Οι... για το Πασόκ μόνο τη <laughs> <Μι, laughs> χώρα Η χώρα πρέπει να βγει από αυτό το... αυτή την δικλίδα. <laughs> Ο <Ποπό> Πανδρέου <χ> <α>. Καραμαλής Καραμαλής Ο <πόποτε> Πανδρέου αν ah, είσαι oh, το, το κλασικό με τις πατριές και τα σχετικά που να βρεις. Γιατί παλιά. είσαι δεν είσαι ικανός, άμα λες προχωράς. Άμα λες καμάλι προχωράς. Ά, και, αν είσαι, και αν και δεν άμα είσαι. Και άμα λες και που δεν το λέμε γιατί μπορεί να έχει, ναι, λέμε, ναι, ναι, ναι, ναι. ναι, ναι, ναι. κάτσε ακόμα, δεν προχωρήσει Εντάξει, έχει και δεύτερο και μπορείς να το η Σελήνης. Ναι, πάντων, εγώ πιστεύω αυτό. αυτό δεν Το λέω δηλαδή ποτέ δεν ποτέ δεν το πρόβλημα εκεί. Ναι, αλλά άμα σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι ικανός, μόνο και μόνο επειδή είχες απολαύει τον βράδυ πρωθυπουργό, επειδή είναι της οικογένειας... Μα... Πρόβλημα. Κοίταξε να δεις, η πόλωση κατά τη γνώμη μου είναι στα κόμματα, όχι στους ηγέτες. Στην Ελλάδα, γι' αυτό έχουμε πρόβλημα. Δεν κάνω καθόλου λάθος. Δεν Υπάρχει, υπάρχει, αυτός ζήτημα πολύ Αν βαθιά. δεν έβγαινε ούτε ή άλλως κάποιος εκ των προσωπικών δομών και υπήρχε η δυνατότητα να βγει και ένα τρίτο κόμμα πρώτο, κάποια στιγμή, δεν θα υπήρχε κανένα θέμα καραμαλής προ Εντάξει, και, να και όλα τα τελευταία πάρουλα Μας ότι η δημοκρατία δίχυμα, ναι. τον καραμαλή ναι. μόνο, μόνο, μόνο και μόνο, εντάξει Δη, Ήτανε παιδί καμή. νέος κιόλας οπότε νέος πολιτικός να μπροστά, ήταν ικανός Όσο ικανός να είναι ή Αλλά και επειδή λεγόταν καραμαλές Εγώ στέλνω να αυτό το Και επειδή δεν έχει κάποιον άλλο και το άλλο ότι. Ε, τα ονόματα αυτά, Καραμανείς Παπανδρέου Και γιατί ο Πανδρέου πήγε Είναι ειναι. τόσο ηχηρά Είναι τόσο ηχηρά Και δημιούργησαν τόσο, τόσο μεγάλη πόλωση από μόνα τους ναι. Εκτός εκείνοι οι ηγέτες ο Πανδρέου και ο Καραμανείς ήταν αξιόλου Κάνανε έργο, κάνουν δουλειά Ωραία Πολύ, Δεν είναι ε... ίδιοι, τα ίδια άτομα όμως Ναι, όχι θέλω να σου πω γιατί μπορεί Για να, να, να ακολουθούν μίλω, τα... τόσο... Και, τόσο, γιατί σου λέει ο άλλος Εντάξει, ναι, σε μια πολιτική οικογένεια... Ωραία, ε, Υπάρχει μια λογική ότι σε μια πολιτική οικογένεια που υπέρχουν μεγάλοι άνδρες, κάποιοι θα έρθουν να πάρουν τη θέση τους. Κάτσε, κάτσε. Εδώ μιλάμε όχι για έναν νέο που δεν είναι οικογένει τώρα. Το μιλάμε για έναν Παπαδρέο ο οποίος είναι χρόνια. Τον έχει... Μα τον ναι, έχει εγώ διαφώνησα πόσμου. και με τον Παπαδρέο και με τον καραμαλή Εντάξει, ο καραμαλής δεν είχε <σφυγε> κάνει τίποτα. Αυτό που λύσχε και με τον Καραμαλίδη. Πόλωση μέσα στο <σφυγε> όνομά <σφυγε> του <σφυ Και πήραμε και τις εκλογές δύο τα Όχι, είπα, εγώ σου λέω για τους συγκεκριμένους δύο που είναι τώρα, Καραμαλή και Ιωπανέο, διαφωνώ ότι πρέπει να είναι στις θέσεις που είναι. Δεν το έχουν για να είναι στις θέσεις, όπως είπα λέει. Πάντως για τον Βενιζέλο, πιστεύω ότι έχει γενικά στη ζωή του, έχει δείξει ότι, είναι, ότι μπορεί να κάνει πράγματα. Έχει δηλαδή, ξεκίνησε σιγά σιγά, μέσα στα πανεπιστήμια, πήγε στη νομική, Έβγαλε τη νομική, γρήγορα έγινε καθηγητής, δεν ξέρω mm. πώς έγινε, εντάξει, αυτά είναι λίγο περίεργα πράγματα, μην τα Αναδύθηκε στην πολιτική Ουσιαστικά μιλάμε για μια πορεία, την πορεία δεν πρέπει να τη δούμε, ο, να δούμε ο... μόνο το όνομα για, για μένα όχι, ξέρεις γιατί, όχι με έτσι που λες, αλλά το ότι ο, ο πούμε έκανε όλα αυτά, ωραία, είναι σαν να μιλάμε για σένα που τώρα είσαι μεταφυκτικό, πρέπει να κάνεις δακτωρικό όπως να κάνεις με το άλογο. Γιατί... Τι σχέση έχει αυτό το πράγμα έχει που έχεις με το παιδί και με τον εκεί με το άλλο. Έχει μεγάλη σχέση. Γιατί παράλληλα με την νομική, νομική. Ναι. ήταν και στην πολιτική. Που σημαίνει ότι ξέρει τα πράγματα, ξέρει ποιες είναι οι δυσκολίες, ναι. δεν έζησε στην Ελβετία και στην Σουηδία και μας ήρθε ουρανοκατέβατος. Όχι, εγώ διαφωνώ σε αυτό. Ε, δηλαδή έχεις ζήσει κάποια πράγματα και έχει μια υπηρεσία. Έχει προπηρεσία, ας το πάλι ωραία. Διαφωνώ και θα σου πω γιατί. Εγώ πιστεύω ότι αν ε, εσύ στο ελληνικό πανεπιστήμιο, με τις παρατάξεις που υπάρχουν και με τα κομματικά που υπάρχουν και θέλεις να ασχοληθείς με την πολιτική, αναγκαστικά πολλώνεσαι κι εσύ. Αν σε... τα βλέπεις απ' την απ' έξω, από μια, απ μια χώρα του εξωτερικού και σε ενδιαφέρει η πολιτική της χώρας σου, κι είναι διαφορετικά. Γιατί αποσυγγείσεις από άλλες μεριές, από άλλα έντυπα ε, και ε, το βλέπεις μία, ποιος περίπου. Για... Μία... Μία, Αν θες okay. να ασχοληθείς βέβαια με την πολιτική. Ε, ε, εντάξει, αυτόν τον καιρό. Δεν ξέρεις στον Γενικά μιλάω εγώ. Εγώ γενικά μιλάω. Ούτε σε τότε και δεν μπορούς να πεις καλύτερα από ό,τι είναι τώρα για παράδειγμα. Ναι, αλλά τότε ήταν... Ε, υπήρχαν κάποιες ανάγκες. Ωραία και. Και όχι τόσο μεγάλη πόλωση. Όσο ε, να βγούμε από κάποιες ε, τακτικές που πήγαν... ...από κάποια βούτα, τέλματα εν ναι. Οπότε υπήρχε Συμφωρό και μια σπήρωση καλύτερη. Δηλαδή πιο, πιο σωστή συσπήρωση στο προάλληλο. Δηλαδή δεν υπήρχαν διαφορές που έχουμε τώρα. Που είναι αβάσιμε διαφορές. Εντάξει, συμφωνώ. Ωστόσο η πολιτική προσαρμόζεται κατά τη γνώμη μου στα προβλήματα της κάθε εποχής. Τώρα σήμερα το πρωί... Ήταν κάτι που έγινε Μετά τις παρατάξεις απ' έξω, δηλαδή, μετά τις παρατάξεις... Μετά τις παρατάξεις πιστεύω ότι ήταν σε πιο χαμηλό επίπεδο, πιο κοντά στο, στο λαό, ο Βενιζέλος, η πορεία του, από ότι ήταν ο Ιωάννη Ναι, σε αυτό θα συμφωνήσω. Και να πω και κάτι άλλο για να τελειώσω εγώ. Ε, πιστεύω ότι ο Ιωάννη Παπανδρέου προηγείται αυτή τη στιγμή. Γιατί ο Δελιτζέλος δεν έχει πει στον κόσμο ότι μπορεί να ενώσει το Πασόκ. Μέσα Είναι στο Πασόκ... λέω κι εγώ. Μέσα στο Πασόκ. Το θέλω να πω κι εγώ. Και φαίνεται ότι θέλει την εξουσία. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι θέλει να βγει αρχηγός του Πασόκ. Αλλά και τον... Είναι το καλύτερο τέλος πάντων... Του τέλος πάντων και του Πασόκ και της ε, κυβέρνησης της χώρας. Και το ελάττωμα που βλέπουν αυτοί... Σαν εγωισμό εγώ το βλέπει προτέρημα. Για να αρχηγό. Yeah. Αυτό. <NBC1> meantime, ναι, ναι. Να κάνω και εγώ να σχόλιο ήθελα τελειώσω μετά αυτό το σχόλιο, απλά επειδή είναι το υποχρήστος. Αυτό που λέω και εγώ ότι ο τρόπος με τον οποίο μιλάει ο Βενιζένος δείχνει τύχνει ακριβώς ότι θέλει αυτός να βγει αρχηγός και φαίνεται πολύ αγωριστικός, πιστεύω ότι μπορεί να το κάνει για το καλύτερο του κόμματος κι εγώ, αλλά πιστεύω ότι γι' αυτόν τον λόγο θα χάσει. Επειδή οι υπόλοιποι ξενερώνουν από την αντίδρασή του. Τις μοντή όχι, θα μου πεις που είσαι εσύ που δουλεύεις, πώς δουλεύεις. Να στο δεξιάσω μέχρι τις 5'15ς να γράψω κάτι. Και... σήμερα. Ωραία. Σήμερα. Και... εντάξει. Εγώ δεν θα πάω να τους <σέρω> για τον πολύ απλό λόγο ότι έχω την αίσθηση ότι εφόσον δεν ακολουθώ ακόμα συγκεκριμένο, αυτό εδώ συγκεκριμένο ακόμα, <σέρω> <σέρω> δεν θέλω να πάρω αποφάσεις γι' αυτό. <σέρω> <σέρω> Γιατί η χώρα, χώρα τελείωσε. Βγήκε αυτό αυτός που ήταν να βγει, τι επόμενες εκλογές τώρα πάλι, θα έχουμε ασχοληθούμε Ναι, αλλά διόμα, ναι, ψηφίζεις ένα κόμμα είναι εξουσιαίες Χρειάζεσαι για ένα κόμμα που είναι να πεις την Εντάξει, μπορώ να το δείτε και έτσι Να κάνουμε αυτό το τέχιο, πως ακούσεις να βάλουμε ναι, θα πάμε. Θα έξω τον πατριών ποσό θα, θα, θα, θα, θα, θα... <laughs> δεν εκφράσουμε τις απόψεις, yeah. γιατί δεν yeah. ήταν που λέμε Θα βάλουμε ένα μακίσου, δεν βλέπετε προσπαθεί το market, <laughs> θα θέλουμε street μήνυμα πόσο σημαντάει Δηλαδή Όπο στη λόγια, θα σκόρται. πολύ, τράβηξε πολύ. Εντάξει, εννοούμε όμως την νομίζω. Ναι, καλύτερα Πάμε στο άλλο, πάμε Ρωμέα ο Χρήστος Κάτσετε Να, ο, ο, ο Χρήστος ο... <αίτσι> <κάτσι> και... <κάτσι> <κάτσι> Ισχυρίζεται ότι ο καφές Όχι ο καφές, καφές <χ> γενικά <défaut> Το ο... Ο... Ο Νες καφέ Ότι ο Νες καφέ έχει μέσα υπολύματα σαπούνιου ώστε <χαι> <χαι> όταν το χτυπάμε να κάνει περισσότερο αφρό Έτσι μου είπε παιδί και το υποστήριζε μάλιστα με, το λέτε, <χαι> με... με... με πάθος <χαι> Του έλεγα εγώ τι λες μου λέει ναι όχι ισχύει τους λες κάπους ισχύει όχι λέει ισχύει τόσο πάθος λέω βέβαια μετά από μια σύντομη έρευνα στο κουτάκι του καφέ δεν αναφέρει κάτι τέτοιο δεν αναφέρει καθόλου στατικά ε, δεν αναφέρει καθόλου στατικά γιατί εγώ υποστηρίζω ότι είναι καφέ, δεν έχεις στατικά είναι ο καφές έτσι ναι, πους αλλά... μαζεύω από το φυτό το πούμε είναι εκεί μέσα. το σου μυρίσει ποτέ δεν μυρίζει τίποτα δεν μυρίζει καφέ και τι μυρίζει, Α, δεν, μυρίζει δεν έχει έντονη ημερομηνία καφένταξη μου ξέρω ότις που είναι και εδώ τι με τις, τις μέχρι, ποικιλίες μέχρι, ξέρω, Συνεχίζεις με να το κάνεις με έρευνα να δω τις Ψάξεις ε, καφές και Το Είναι μην πει είναι είναι η εταιρεία που του παράγει. Γιατί ε, δεν πήγε... σου πει, ξέρετε τι έχουμε και... Να δούμε τις θετικάς, άμα είναι οι καφές, απλώς και πώς παράγεται. Αυτό θέλω να δω. Αλλιώς μπορείς να ψάξεις καφές ή Εντάξει, να... ναι, επειδή βγάζει και πολύ αφρό με το Δεν Σκέψω... Γιατί βγάζει αφρό Είμαι σε μέλιο, είσαι ένα Α, βάλεις μόνο ζάχαρη και τα χτυπής μου τώρα. Εγώ το δοκιμάζω. Ναι. Ήξερα εγώ βάλεις ζάχαρη και... Α, αν βάλεις ζάχαρη και ελληνικό καφέ. Δεν θα βγάλει αφρό. Μια φορά το έχω κάνει αυτό. Τι έβγαλα αφρόσκο. Καταρχάς δεν διαλύθηκε κανένα καφέ και επέμπλε. Ωραία. Ναι, ναι. ναι. Πότε... εντάξει, ξενέρευσε το προχθέ γιατί... Όχι, πήγα να φτιάξω φραπέ. Ωραία. Και δεν είχε, πήγα και αγόραση. Και ανοίγω το κουτίκελο. Νήσω, γιατί έχει ωραία μερουργιά, καφές γενικά γιατί όταν έχεις κουτήρ με το καινού ναι, ναι. Μυρίζω και λέω Δεν μυρίζει τίποτα, τι είναι αυτό Λέω ναι, τι πίνουμε ρε γαμότο Συγγνώμη για το... την λέξη Ε, αλλά... του έχουμε γίνει εξπλίσεις εδώ και πάρα πολύ καιρό Να Σοβαρά Όχι, <laughs> Όχι. <laughs> <laughs> Τέλος πάντων ε, το υποστηρίζω Εντάξει αφού θα κάποιος ο παιδί μου να έχει... Σε καφέ, σε ναις καφέ και εις θετικά στο Google μας επιστρέφει η αλουργία Γιούλα. <laughs> Ψάξε λίγο. Πολύ <laughs> <laughs> <laughs> σημαντικό τέτοιο. <laughs> <για laughs> Αυτή φτιάχνει τέτοια. Εσύ ποτέ για ναις καφέ ή ναις γι' αυτό. Και τι έγινε. <laughs> Ψάξε λίγο τέτοιο. Φραπές είναι σαπουνάδα. Το <laughs> φραπέ σας είναι σαπουνάδα. <laughs> Όχι <ο> φραπέ σας είναι. <laughs> Φραπές είναι σαπουνάδα. Όχι <laughs> <Ο> φραπέ σας είναι. <laughs> <φραπέσας> <laughs> Πάμε Σα... με καφέινι. Βρετανία. Συνταγές. Με Δυνατά μέχρι την επιτήχη. Αυτό είναι άλλο. Βρετανία. Η φευγαρία της είναι σαπούνι με καφέινι. Για, Για, Για μας ξέρει Στείλτε Πουλή. και ένα θα 4. Σαπούνι Το σαπούνι που τι φτιάχνετε. Το σαπούνι Από τι <laughs> <laughs> <laughs> το αθλητικό <σαπούνι laughs> αποτύπωμα το του σαπούνι. Εντάξει. δεν Δεν Πες το φίλο σου ότι το σαπούνι έχει καφέ και όχι το καφέ σαπούνι. Ως σωστά. Σαν τη καλοπούλα που πήρε το. ότι υπάρχει σαπούνι από καφέ. Σαν το πεπόνι και το, ε, το, το παγώνι. Εντάξει, πιστεύω ότι το κάλυψα. Έτσι. Πρέπει να περάσουμε στο τελευταίο θέμα για σήμερα που έχει κάνει με τα events Σήμερα τι είναι ε, Αυτή που το να σας χτυπούσα ναι. ναι Και να πούμε αρχικά ότι αυτή τη φορά δεν είναι όπως οι άλλες που έχουμε πληροφορία από το CDPOD γιατί ήτανε όφευε κάτι καιρό Οπότε μου βρεθήκαμε από εναλλακτικό site Εγώ ξέρω ότι ήταν όφευε γιατί από το προηγούμενο θέμα, το προηγούμενο newscast που είχαμε να υπάρει Facebook yeah. χωρίς Στείλαμε τόσο πολύ κόσμο που χάσαει το share Με γίνει μια Και θα εκκεντρωθούμε κυρίως ε, σε live αυτή τη φορά, δεν έχουμε άλλη πληροφορία με τις συνάδελειες Έχει το μάλλα μας Ε, καταρχάς, ναι θα το πω yeah. Καταρχάς ε, να πούμε ότι από 6 Νοεμβρίου Το έβαλα, αποτέλετε, γιατί είχαμε καλύψει τις πέννες προηγούμενο Μέχρι και 19, που είναι δύο εβδομάδες πούμε, μέχρι την Δευτέρα του Μασέκη, που ε, την επόμενη δέτα. Ε, κυρίως ε, από ό,τις lives ε, υπάρχουν ε, κάποια events που έχουν να κάνουν με το Εθνοjazz Festival, που είναι στα πλαίσια του Δημητρίου. Επειδή κυρίως αυτά είναι. Ε, τα οποία θα τα πω όλα μαζί, γιατί. Ε, γίνεται παρόμοιο τρόπο. Καταρχάς να πούμε ότι τα περισσότερα από αυτά ε, θα στερεαστούν στην Έλλη που είναι τέρμα πάνω στο να βρει με την από πάνω, ένας χώρος. Με 10 ευρώ ειστήριο όλα αυτά που είναι στην Έλλη. Και κατά σειρά στις 6 ε, έχουμε ένα ελληνικό group του ε, Tabaco Trio έτσι λέγονται. Τρεις είναι. Να, με τρία όργανα φυσικά και υπάρχει στις 9 η ώρα, όπως και όλες οι πόλεις που γίνονται στην Εύνη, με 10 ευρώ στήριο, όπως είπαμε. Στις 7, είναι παρόμοιο πρόγραμμα, αλλά με ένα άλλο γκρουπ που παίζει περσική μουσική, πεσική jazz δηλαδή. Πεσική τζαζ. Γενικά το φεστιβάλ είναι, έχει να κάνει με αυτό, ακούσματα από πολλές χώρες, jazz όμως όλα. Ε, οπότε στις 6 έχουμε το, το μπακο 3, στις 7 το περσικό σχήμα, μετά στις 8 έχουμε 7, πέρα από το Ethno Jazz Festival υπάρχει και μια συναυλία στο Ξελουγγείο του Μίλου από ένα σχήμα που λέγεται Coin and the 22 Puppies, που είναι ελληνικό, ελληνικό σχήμα, παίζει Pop Rock <Σίου> ε, Καζάν-τυπή το φέρνει, για όσους ξέρουν, 9,5 ώρα με 8 ευρώ έσωτο. νομίζω είναι καλά. και το <τελίου> μπλεντος. Νομίζω να δεν ο χειρούτας. Ας πες το εσύ άμα το πούμε. Ωραία, μετά στις 8 υπάρχει το συγκρότημα MISTI IN ROOTS. Μα τα χειρινώσουμε τα 8, 8, είναι οχτώ εντεκάτου, η είναι η Misty in Roots Ένα συγκροτήμα παίζει σχεδόν τα πάντα Δηλαδή έχουν το world, blues, jazz, country, soul, reggae Τα πάντα αυτοί είναι η funk Στην Ιδρόγειο ε, Στις 9, ώρα ε, 25 ευρώ το στήριο από προπόνηση, 30 το καρδινικό <laughs> Εδώ έχεις πάντα, διαφωνή <laughs> Επίσης 8 στα πλαίσια του δέκατο έννο του Jazz Festival στο Σημετριακό Κέντρο Λιάννης δεν λέγες μου αυτή τη Έρχεται ο Γκάρι Πάρτον και η Γκαγιάνο Κουέρτες Με 20 ευρώ ήσορα Αυτό θεωρούνται από τις πιο καλές μεθοφές Πιο μεγάλο μεθοφές Οι αυτό και δεν είναι από Και προχωρώντας Προχωρώντας να πούμε για το τσοκράτη άλλο που ήθελες ότι θα εμφανιστεί δύο διήμερα μέσα στο Νοέμβριο, <στοίλυν> στις 9 και 10 Παρασκευή και Σάββατο το βίντεο του Ινωστού, <στοίλυν> και στις 16 και 17 Παρασκευή και Σάββατο, πάλι της επόμενης εβδομάδας, στο Principal Club, παρουσιάζοντας το νέο του άρθρομιο Δρόμοι, στα πλαίσια της περιοδείας που κάνεις όλη την Ελλάδα, στις 7.30 το βράδυ, και δυστυχώς δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη πόσο θα είναι, <στοίλυν> από το site. Στο Principal που Πρέπει να έχεις ονότητα, γιατί απλά λέει δεν είναι η διεύθυνση τώρα μπορεί και να μην έχεις, δεν ξέρω. Ωραία, από εκεί και πέρα, μετά συνεχίζοντας από τις 10 Νοεμβρίου, έχουμε πάλι ε, events του Western Jazz Festival όπου στις 10 έχουμε ένα άλλο σχήμα το οποίο παίζει η μοσκή φλαμένγκο, στις 11 του μηνός ε, ένα ελληνικό σχήμα δεν παίρνουν γιατί είναι όλοι για και μπορεί να κουράσουν. Και όλες στην Εύλη... Κι όλες στην Εύλη, 9 η ώρα με 10 ευρώ ίσο. Ε, στις 13, ένα σκήμα από την Κραβατία, που μάλιστα βραβεύτηκε κι Είναι ε, μια, μια γυναίκα από την τώρα που βραβεύθηκε κι όλας για τα για μουσική της. Στις 14... Ε, στις 14 ε, υπάρχει ένα σχήμα ε, από Βραζιλία το οποίο όμως θα παίξει το τεχτό και το μέγιστη Με δεν δηλαδή και η ίδια ε, το σχήμα λέγεται Τάνια Μαρία Κόρτα θα κάνει και μία δεύτερη παράσταση και θα είναι ε, στη... Τέλο εδώ το έχει γραμμένο δύο φορέ. Μία φορά σαν στα πλαίσια του 10ου Έτου του Έτμιου Τζαζ και ένα μόνο σαν το σχήμα, αλλά την ίδια μέρα. Και στο πίσω του είναι και τους χαρακτηριστικά του έτμιου τζαζ. Άρα, τα είναι η Μωρία Κορδέλια για το σχέδιο του Βραζιλία και παίζει ζάζ στο Από το πλήρω. Και στις 18 Νοέμβρη υπάρχει ένα ακόμα ελληνικό pop rock σχήμα στο συλλογείο του Ιδρύν, το οποίο λέγεται Σιγμα Τρόπικ. Δεν το γνωρίζω οξυφικά, αλλά όσοι Ρίξου, που είναι η τιμή του το πάνω Ενώ στις 18ο ε, κινημόνες που πάζει στο Μέγα Μουσικής πάλι στα πλαίσια του, του Jazz Festival έχετε το... δρώμενο Jazz Atlantic Center που κάνει με Afro Latin Jazz Orchestra. Αυτό το ε, πες λίγο για εκείνο που ήθελε. Μισό τα μπορώ να βρω πότε είναι ακριβώ. Μπορεί να μην είναι στα περίεσταση Αυτό δεν το έβγαλες στο NewsFinder Θα Ως. δει... Ως. Έλα σιγά εντάξει Είχα πάει στον Κλερ να έχει έρθει Είχε <στηνίκη> μαζί με τον Τον <στηνίκη> Τέρνερ Που ήταν <Ποίταλλε> παλιάς στον <στηνίκη> Τιπέτλ Ναι, Μισό να δω πότε έρχεται ακριβώς Μπορεί, μπορεί να με μέσα τη εβδομάδε για αυτά να μην το είπε. Okay. 7 Νοεμβρίου, όχι ήταν απλά στα τέλει, Γιάννενα, 20 ευρώ και 10 Νοεμβρίου είναι δρόκε του άμεσα. αυτό είναι να η και όπως, δεν έκανε λάθος, το κάσε. Είσαι εδώ, Έχετε Τόνι Μάρτιν, ο οποίος είναι παλιός θαυμαστής ε, των Black Sabbath. Έχει βγάλει να δίσκο μαζί του. Μεγάλος θεά, είχε Dreadless Cross, δεν σε Ε, δεν η και πολύ, δεν πάρα πολύ Στην Στην Ιδρώγιο, ναι. Τι άλλο? Ε, μου έχει τώρα στη 10. Και στη Λάισα... Κάτσε είπαμε θα είναι ανοίχτα, θα είναι Ωραία, στο... χέλογο το Α, από το το Το δεν δουλεύει το να δεν Νομίζω ότι ήταν ένα από τα πιο σύντομα που πιάστηκε να σύντομα. χαλαρά! Πώς τι ήταν 20 λεπτά, δέκα, Όχι, ήταν τα Και 17 με Το ήλιο τουλάχιστον. Τρία και τώρα το Άρα ε. το βάλει λεπτά Εγώ πιστεύω 45-46 δηλαδη 50 λέω, χοντρά-χοντρά. 45 το ανακαλώ. Δεν είναι το Το πρώτο νομίζω δεν το αυτό είπε το πρώτο καιρό, το τελευταίο Α, το τελευταίο θέματα. Λίγη και καλά. Λίγη και καλά. Αυτό μου τους ακούν την ψάξη του Ιουγκρατά μου. Όταν... Και συζητήσεις ήτανε... Ε, είσαι πάρα, είσαι τώρα με απειζάχρη... Μετά, μετά, με τελειώσουμε για πράγμα του τύπου. Καλά. Εγώ το κάνουμε λάρει, δεν το πω. Να το ακούσουμε. Ε, το ε, το χασί, θα τραβήξουμε βίντεο και θα το κάνουμε λάρει. Καλά. Ε, ε, καλά. Αυτό είναι το 19ο επεισόδιο. Και έφτασε το τέλος Και μέχρι, μέχρι πόνο η βομάδα που... Θα ξανακάμει επεισόδι και θα λένε ότι είμαστε Ναι Για να πρόσχει μην κάνεις επεισόδι και μια κάμερα μας κάνεις <ψους> <laughs> ε, <laughs> ε, <αυτό laughs> πρέπει να <laughs> πάνω, εγώ το να να κάνουμε τέτοιο, <laughs> να δούμε αυγή. Λοιπόν θα το δοκιμάσουμε Οκ. Okay. Γεια σας. Γεια, σας. Γεια.